Με το πατρός το ή το του πατρό παράκλητη... και το του ήκου του γύπνευρου Σαμίν. Βασιλεύ Φουράνη, παράκλειο του το πνεύμα τη αληθία Πανταχού, και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή, χρυγό αλεθέα και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμά, αβάσει κλίδου και ω όσο αγαθέτε ψυχάσιμων. Καλησπέρα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από την προηγούμενη φορά? την προηγούμενη φορά είχαμε αναφερθεί στην άσκηση ως προσδοκία, ως καραδοκία Χριστού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Σήμερα Θα θέλαμε να μιλήσουμε περισσότερα για αυτήν την πορεία της ψυχής στην αναζήτηση του Θεού στην προσδοκία του Θεού. Πολλές φορές γίνεται λόγος για πνευματικά πράγματα, για πνευματικές έννοιες, αλλά συνήθως δεν δίδουμε το περιεχόμενο που αναλογεί σε αυτές τις έννοιες και οπότε αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πνευματικά Πράγματα σαν αφηρημένε έννοιες που δεν έχουν μια πραγματική πρακτική αξία στη ζωή μας οπότε περισσότερο τα πνευματικά μας δίνουν την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με κάτι που δεν είναι τόσο χρήσιμο ή τόσο ζωντανό στη ζωή μας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτήν την πορεία της ψυχής προς τον Θεό και τα στάδια αυτής της πορείας πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα μπορεί να λέμε για την αγάπη του Θεού τι περιεχόμενο έχει προσωπικό για μας. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται σύμφωνα με τα βιώματά του. Ο λόγος πολλές φορές είναι πολύ σχετικός και δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο για τον κάθε άνθρωπο και αυτό εξαιτία των διαφορετικών βιωμάτων, των προσωπικών βιωμάτων που έχει ο άνθρωπος. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συγκεκριμένοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν το περιεχόμενο αυτής της πνευματικής ασκήσεως. Ίσως είναι λίγο δύσκολα αυτά που θα πούμε, αλλά όσο είναι δυνατόν να τα απλοποιήσουμε. Να δούμε λοιπόν την πορεία της ψυχής, την πορεία του ανθρώπου προς τον θεόν. Η πρώτη κίνηση είναι η απόφαση της ψυχής για την πνευματική ζωή. Σκέφτεται η ψυχή, εποπτεύει η ψυχή τον εαυτόν της και αποφασίζει. Τι σημαίνει αποφασίζει η ψυχή? Δεν είναι μια σκέψη, δεν είναι μια απόφαση η οποία δημιουργείται σε κάποιες δυσκολίες, στιγμιές της ζωής μας. Δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι καρπός κάποιων προσωπικών, ψυχικών συγκρούσεων. Αλλά η, λέμε ότι η ψυχή αποφασίζει να ξεκινήσει την ψυχή, την πνευματική αυτή ζωή, σημαίνει, ε, είναι μια εσωτερική διάθεση. Μια εσωτερική δόνηση της ψυχής που αποφασίζει να ζήσει κάτι άλλο από αυτό το οποίο ζει. Να εγκαταλείψει αυτό που βρίσκεται και να ζήσει κάτι διαφορετικό. Είναι μια επομένω εσωτερική κίνηση, διάθεση να ζήσω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ζιαζώ. Είναι μια κίνηση της ψυχής να βγω από αυτόν τον τόπο που είμαι ε, τώρα και να μετατεθώ σε μια άλλη κατάσταση ζωής. Πότε όμως αποφασίζει η ψυχή να κάνει αυτή τη μετατόπιση την πνευματική την ποιοτική πότε δηλαδή ο άνθρωπος αποφασίζει να κάνει αυτή την κίνηση στο κάτι άλλο, στο διαφορετικό όταν καταλάβει η ψυχή ότι είναι σε κατάσταση εξορίας από τον παράδεισο ότι είναι μακριά από την πατρίδα του ο άνθρωπος από τον δικό του πραγματικά δικό του χώρο και ότι είναι μακριά από τα γαθά για τα οποία έχει φτιαχτεί. Θα λέγαμε ότι η αφετηρία του να ξεκινήσει ο άνθρωπος την πνευματική περιπέτεια και διαδρομή είναι η αίσθηση της εξορίας του από τον παράδεισο. Να νιώθει Δηλαδή, ο άνθρωπος ότι είναι εξόριστος. Αυτά, βεβαίως, δεν έχουν να κάνουν με μια υπεραπλούστευση της πνευματικής ζωής που στην ουσία δεν είναι απλούστευσή της αλλά άγνοια και αδιαφορία. Αλλά έχουν να κάνουν με την ουσία της ζωής μας. Λοιπόν, Αισθάνεται λοιπόν ο άνθρωπος ότι είναι εξόριστος. Είναι έξω από τον παράδεισο. Αισθάνεται ότι μεταξύ της ψυχής του και του Θεού υψώνεται ένα μεσότικον φραγμού κατά των ευαγγελικών λόγων που δεν τον αφήνει να έχει κοινωνία, σχέση με τον Θεό. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος λοιπόν ότι η ψυχή έχει απόσταση από τον Θεό. Υπάρχει ένα τείχος το οποίο μας χωρίζει από τον Θεό και δεν μας αφήνει να έχουμε άμεση ζωντανή σχέση μαζί του. Όσον ο άνθρωπος δεν αισθάνεται εξόριστος, δεν έχει δυνατότητα να κάνει έναρξη της πνευματικής ζωή. όσο άνθρωπος για παράδειγμα νιώθει καλός άνθρωπος και ότι είναι ευχαριστημένος με την ζωή του και νιώθει αυτάρκης δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική ζωή φανταστείτε λοιπόν πόσο μακριά είμαστε όταν δημιουργούμε έναν χριστιανισμό που μας επιβεβαιώνει, μας ασφαλίζει και μας βολεύει. Που δημιουργεί στην ουσία αυτός ο χριστιανισμός και αυτή και η θρησκεία ένα υποκατάστατον του παραδείσου γιατί δεν αντέχουμε το να νιώσουμε αυτήν την οδύνην ότι είμαστε μακριά από τον παράδεισο, είμαστε εξόριστοι και θα μακριά από τον Θεό. Η δυνατότητα του να αρχίσει ο άνθρωπος να κάνει αρχή της πνευματικής του πορείας είναι η αίσθηση του ότι είναι απερι, απεριμένος, εξόρισος, πεταμένος έξω από τον παράδεισο. Οπότε αισθάνεται η ψυχή ότι είναι έξω από τον τόπο τη, έξω από την πατρίδα τη, ότι υπάρχει μια απόσταση που την χωρίζει από τον Θεό και ψάχνει τον τρόπον να καταργηθεί αυτή η απόσταση. Μπορεί να ζούμε μίαν φυσιολογική ζωή, να έχουμε στόχους, οραματισμούς, να κάνουμε καθημερινών αγώνα, να μας κυκλώνουν οι έπαινοι, οι οικολακίες ή οι προσβολές. Όμως, μπορεί επίσης να έχουμε αρετήν, να έχουμε καλοσύνη, να έχουμε αγνότητα. Όλα αυτά όμως δεν μας σώζουν. Εφόσον νιώθουμε λοιπόν νιώθουμε ότι είμαστε εξόριση του παραδείσου. Πολλές φορές η προσπάθεια να κάνουμε καλά έργα η προσπάθεια να αυξήσουμε την αρετή μας η προσπάθεια να αυξήσουμε τη θρησκευτικότητά μας είναι ένας πνευματικός αποπροσανατολισμός γιατί δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητά μας ότι τελικά είμαστε σε απόσταση από τον Θεό ότι υπάρχει ένα μεσότηχο φραγμού που δεν μας αφήνει να έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του και να απολαμβάνουμε την χαράν αυτής της σχέσεως. Δεν σώζεται ο κάθε ενάρετο, άνθρωπος ή ο κάθε θρησκευτικός άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν αναζητήσει να βρει τον τόπο του, να βρει την θέση του στην εκκλησία, δηλαδή στο σώμα του Χριστού. Πολλές φορές δυσανασχετεί ο άνθρωπος και λέει «στην εκκλησία είμαι τόσα χρόνια και δεν νιώθω χαρά». Στην εκκλησία είμαι τόσα χρόνια και αρχίζει να μου γίνεται αδιάφορος ο Θεός. Να με κουράζουν τα πνευματικά. Είναι γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σωστά τοποθετημένος στην άσκηση της αρετής και του προσωπικού του πνευματικού αγώνος. Του έχει προταθεί μια πνευματική ζωή που έχει να κάνει με μια διαρκή προσπάθεια να κατακτήσει αυτή την ή την άλλη να ρετίν, μια πνευματική προσπάθεια για να επιβεβαιώνεται ο άνθρωπος, να αισθάνεται καλά με τον εαυτό του, να δικαιώνεται με τα δικά του έργα, αλλά δεν είναι ένα αγώνα, μια πάλι να ρίξουμε το μεσότυχο του φραγμού, να επιστρέψουμε στον παράδεισο και να βρούμε τη θέση μα μέσα στον παράδεισο. Οπότε από εκεί ξεκινάει και η διαστροφή που παίρνει διάφορες μορφές στην πνευματική ζωή, είτε λέγεται ηθικισμός, είτε λέγεται νομικισμός, είτε λέγεται φιλελευθερισμός, είτε λέγεται συντηρητισμός. Όλα αυτά είναι συμπεριφορές ψυχικές, οι οποίες δημιουργούνται όταν χάσει η ψυχή την πορεία της που είναι η αναζήτηση του Θεού όταν χάσει η ψυχή την πορεία τη. και την χάνουμε την πορεία μας την χάνουμε γιατί, γιατί πολλές φορές πιστεύουμε πως είναι κάτι ανέφικτο ή πιστεύουμε πως ο Θεός είναι για τους Αγίους και εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτή την κλίση η ολιγοπιστία μας δηλαδή για αυτή την προοπτική μα οδηγεί για να δικαιολογήσουμε την θρησκευτική μας ιδιότητα ή να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας ή του Χριστιανισμού σε απτά γεγονότα που δείχνουν τη χρησιμότητά τη. είναι αυτά τα γεγονότα. Ο καλός άνθρωπος, ο χρήσιμος άνθρωπος, ο φιλάνθρωπος άνθρωπος. Αυτό όμω είναι ένα μια παρεκτροπή της πνευματικής ζωής που δεν δίνει ζωή στον άνθρωπο όσο ο άνθρωπος φοβάται ότι μπορεί να μην είναι μια ζωντανή πραγματικότητα ο Θεός για αυτόν δικαιολογεί την υπαρξή του είτε με την αμαρτία είτε με την αρδί, το ίδιο πράγμα είναι γιατί είναι πιο εύκολο να κάνω αγαθοεργίες αλλά πιο δύσκολο να ρίξω το φραγμό που εμποδίζει από τον Θεό πιο εύκολο είναι να αμαρτήσω και πιο δύσκολο να βρω τον Θεό και να έχω ζωντανή σχέση μαζί του οπότε πολλές φορές όπως η αμαρτία και η αρετή και η θρησκευτικότητα ακυρώνουν την διαδικασία πορεία της ψυχής προς τον Θεό επομένως είναι πολύ χρήσιμο να νιώσουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τον Θεό. Είναι το πρώτο στάδιο της ψυχής προ τον Θεό. Είναι πολύ χρήσιμο να νιώσουμε ότι είμαστε εξόριστοι και απεριμένοι από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Να νιώσουμε την πραγματικότητά μας. Έτσι λοιπόν χωρίς αυτήν την αίσθηση δεν υπάρχει αρχή πνευματικής ζωής. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει χριστιανική ζωή κατά το δοκούν, κατά τη φαντασία, όχι στην πραγματικότητα. Μπορεί να ζει χριστιανικά κατά την αντίληψη του νόου του ο κατά τα μυαλά του δηλαδή. Κατά την ιδέα του, κατά την προσωπική του αντίληψη. όμω στην ουσία αρχή πνευματική ζωής δεν γίνεται. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε, βρισκόμαστε σε κατάσταση απορίας. Κοινωνούμε, εξομολογούμε, θα προσευχόμαστε. Αλλά κάτι δεν γίνεται μέσα μας. Κάτι δεν αλλάζει. Γιατί δεν ξέρουμε την κατάστασή μας. Αγνοούμε την κατάστασή μας και δεν θέλουμε να τη μάθουμε. Γιατί μας τερμάζει αυτό το γεγονό ότι είμαστε εξόριστοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι εξόριστος, νιώθει ότι είναι φυλακισμένο στους τέσσερις τείχους και δεν βλέπει τίποτα, δεν έχει όραση. Η δυνατότητα γνώσης και όρασης σημαίνει, ξεκινάει από το να αποφυλακιστεί ο άνθρωπος να βγει αυτό το μεσότυχο του φραγμού και να βρεθεί σε κοινωνία και σε σχέση με τον Θεόν. Δεν υπάρχει αλλιώς γνώση. Τι είναι γνώση; Δεν είναι μια η γνώση ξέρετε; Δεν είναι μια ευαισθησία του νου να αντιλαμβάνεται. Γνώση είναι αυτή η έλαμψη, αυτό το άνοιγμα που γίνεται στον άνθρωπο εξαιτίας της σχέσης του με τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ρίξει αυτόν τον φραγμό να βγει από τους τέσσερις τείχους και να αρχίσει να βλέπει Τι χρειάζεται όμως για να γίνει αυτό να το θελήσει η ψυχή για να βγει ο άνθρωπος αυ από αυτήν την φυλάκιση, απ' αυτήν την απόσταση από αυτό το κλείσιμο που έχει από αυτήν την άγνοια από αυτή την τίφλωση που έχει χρειάζεται να θελήσει η ψυχή Πρέπει η ίδια η ψυχή να αποφασίσει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση πρέπει. Δεν, σημαίνει, δεν υπάρχει η έννοια του πρέπει η ψυχή να προσευχηθεί για να, να δει τι γίνεται και να μην σε αυτήν τη διαδικασία. Το πρέπει είναι μια αίσθηση σκλαβιάς. Το πρέπει είναι κατάργηση της ζωντανή σχέση. το πρέπει, είναι κατάργηση της ελευθερίας, το πρέπει, είναι μία εφεύρεση των διαφόρων συστημάτων. Και ένα τέτοιο μπορεί να είναι η εκκλησία και ο χριστιανισμός για να ακυρώσει τη δυνατότητα η ψυχή να συγκινείται και να θέλει από μόνη εσωτερικά να ποθήσει αυτό που έχει ανάγκη. Το πρέπει λοιπόν, δεν, έχει, δεν είναι απλώς ένα ψυχολογικό κακό, είναι ένα οντολογικό κακό. Όταν θέσουμε στην ψυχή μας ότι πρέπει να κάνει αυτό για να πάει στον Παράδεισο, όταν θα θέσουμε στον άλλον ότι πρέπει να κάνει αυτό για να σώθει, είναι μία απάτη πνευματική. Και γιατί είναι απάτη? Γιατί πρέπει ήδη η ψυχή να το θελήσει. Πρέπει ήδη η ψυχή να το ενσανθεί. Πρέπει ήδη η ψυχή να συγκινηθεί και να φτάσει σε μια επιθυμία να ζητήσει αυτήν αυτή τη δυνατότητα να βλέπει, να καταργηθεί αυτή η απόσταση από τον Θεό, να φύγει ο φραγμός και να επιστρέψει η ψυχή στη θέση της στον παράδεισο. Η αδυναμία του βιώματος της ψυχής είναι που επιτρέπει να ευδοκιμεί το πρέπει. Η αδυναμία της ψυχής είναι ζωντανή στον πόθον τη είναι που γεννά την του καθήκοντας και του πρέπει καμία ψυχή η οποία νιώθει εξόριστος δεν θα πει πρέπει να κάνω αυτό ή τούτο ο άνθρωπος που είναι εξόριστος θέλει να βρει την ελευθερία του και να επιστρέψει στην πατρίδα του στην οικία του στο δικό του χώρο δεν θα πει κανείς πρέπει να επιστρέψει μα το νιώθει ανάγκη, είναι εξόριστος είναι πάρα πολύ επομένως, χρήσιμο ο άνθρωπος να νιώθει αυτή την εξορία ότι είναι έξω από τα όρια εκτός ορίων για να μπορέσει να επιστρέψει, να ζητήσει ο ίδιος να επιστρέψει στον χώρο του, προσωπικών. Το προσωπικό το επόμενο στάδιο λοιπόν, είπαμε, το πρώτο είναι καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι εκτός τόπου αποφασίζει να επιστρέψει και ότι είναι εξόριστος το δεύτερο στάδιο να, νιώθει είναι, να νιώσει η ψυχή τη γυμνότητά τη. Ότι η ψυχή είναι γυμνή από αρετήν. Γυμνή από αγιότητα. Και ότι είναι ρηγμένη μέσα στην αμαρτία. Νιώθω ότι δεν εσωτερικά, ότι δεν είναι δικός μου τόπος εδώ. Ζητώ κάτι διαφορετικό. Νιώθω ότι είμαι εξόριστος. Και νιώθω ότι είμαι μέσα στην αμαρτία ρηγμένος. Ότι η αμαρτία με έχει γυμνώσει. Όπως έχουμε τη γύμνωση που είχαν οι πρωτόπλαστοι, που πότε ένιωσαν ότι ήταν γυμνοί μετά την αμαρτία. Κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί και θέλησαν να καλύψουν με τα φύλλα σική τη, γυμ, τη γυμνοσύν του. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί η ψυχή να εξομολογείται, να προσεύχεται, να κοινωνεί, να μελετά, αλλά όλα αυτά να μην γίνονται με την αίσθηση της αμαρτωλότητος. Με την αίσθηση τη προσωπική μας κατάντια. Όταν η ψυχή αισθανθεί τη γύμνωσή τη, της, την ώρα εκείνη που αισθανθεί τη γύμνοσή τη, την αμαρτότητά τη δηλαδή, γυμνό νιώθει ο άνθρωπο όταν είναι απογυμνωμένο από την αμαρτία και δεν έχει αρετή, την ώρα εκείνη έχει δύο επιλογέ ο άνθρωπο. Ή να στραφεί έτσι γυμνός και να πει στον Θεόν το Ήμαρτον ή να προσπαθεί να καλύψει την γυμνοσύν με τις δικές του εφευρέσεις που είναι τα φύλασσικες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το κρύψιμον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αποδεχθεί την γυμνοσύν είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε την αμαρτολότητά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε την αποτυχία μας. Όταν κανείς μας υπενθυμίσει τα λάθη μας, αντιδρούμε. Νιώθουμε ότι μας προσβάλλει ο άλλος. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί, να συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με την διά τη του. Γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται να το αποδεχθεί να στραφεί στον Θεό και να ζητήσει την θεραπεία να ζητήσει την συγχώρηση ε, έτσι λοιπόν ο άνθρωπος επιλέγει τις περισσότερες φορές να κρύψει αυτή τη γύμνωση πως γίνεται αυτό το κρύψιμο μπορεί με την απόθυση αποθεί ο άνθρωπος την πραγματικότητα του εαυτού του των αμαρτιών του τα αποθεί προσπαθεί να τα ξεχάσει άλλος τρόπος είναι ο άνθρωπος να έχει διπλήν ζωή, να είναι γυμνός και να λειτουργεί σαν να δεν είναι γυμνός, να υποκρίνεται αρετήν, ενώ στην ουσία ζει την αμαρτία. Ένας άλλος τρόπος είναι του να δικαιολογεί ο άνθρωπος την κατάστασή του, να βρει χιλιάδες τρόπους για να δικαιολογήσει τις ενέργειες, αποδίδοντας συνήθως το πρόβλημα στην εποχή, στις συνθήκες ή στους άλλους ανθρώπους ή στην ιδιοσυγκρασία. Αλλά, ποιος συνήθις τρόποι είναι τα διάφορα αντισταθμίσματα που βρίσκουμε σε αδυναμίες μας, που έρχονται να καλύψουν τις μειονεξίες μας. Δηλαδή, έχουμε μια αμαρτίαν, Προβάλλουμε το χάρισμά μα. Ζούμε για το χάρισμά μα. Γίνεται κέντρο της ζωής μα το χάρισμά μα, ούτω ώστε να καλύψουμε τη μειονεξία μα. Επιδεικνύει τότε ο άνθρωπο τα χαρίσματά του, τι δυνατότητέ του, τα καλά που έχει κάνει. Και η ίδια η θρησκευτική μα ζωή μπορεί να αντιστάθει ένα αντιστάθμισμα στη γύμνωσή μα για να κρύψουμε την πραγματικότητα του εαυτού μα από τον εαυτό μα. Έχουμε διάφορα πάθη Τι λέμε στον εαυτό μας Ποια αρε, την έχω, ποιο χάρισμα Και διαρκώς ασχολούμεθα Με αυτό το χάρισμα που έχουμε Ασχολούμεθα Με κάτι Το οποίο θα μας ανεβάσει Την ιδέα του εαυτού μας Γιατί η πραγματικότητά μας Είναι διαφορετική και μας ρίχνει μπροστά στα μάτια μας και αυτή η μειονεξία μας μας αναγκάζει να βρούμε πηγόντως αντισταθμίσματα που θα κρύψουμε τη γύμνοσή μας. Θα βάλουμε τα φύλλα σικείς γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να στραφούμε έτσι όπως είμαστε για να ζητήσουμε τη συγχώρεση του Θεού. Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν να κάνει είναι με μια εσωτερική αυθεντικότητα και γνησιότητα να, στο, να πάει προς στο Θεό και να πει Ιδού, είμαι γυμνός ντύσε με». Όταν ο άνθρωπος όμως έχει την, έχει, έχει, το, έχει, την, έχει την αίσθηση της αμαρτωλότητας και της γύμνωσης, δεν τελειώνει η πνευματική του πορεία. Τι επακολουθεί, καταρχήν να καταλάβουμε μέσα μας, πως είτε αυτό λέγεται ξορία, είτε λέγεται απομάκρυση από τον Θεό, είτε λέγεται γύμνωσης της ψυχής μας από τον Θεό, είναι μια πραγματικότητα σωτήριος, είναι, η πρώτη είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνουμε στην πραγματική ζωή που πολλές φορές ακυρώνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτό να το προσέξουμε. Μην φοβηθούμε να αποδεχθούμε την πραγματικότητά μας. Μην φοβηθούμε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας την αποτυχία μας. Μην προσπαθούμε με διάφορα τεχνάσματα είτε πνευματικά είτε κοσμικά να κρύψουμε την πραγματικότητα αυτού μας. Γιατί έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή παραπέρα. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που κάνει ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτή την αίσθηση θέλει να φύγει. Έχει τάση φυγής. Θέλει να απομονωθεί ο άνθρωπος. Τι σημαίνει η έχει τάση φυγής ο άνθρωπο, Υπάρχει φυγή ψυχολογική... Υπάρχει και η φυγή πνευματική Δεν μιλούμε για την ψεύτικη Την ψυχολογική φυγή Τι είναι, Ποια είναι η ψυχολογική φυγή Ποια είναι η ψυχολογική απομόνωση Όταν αρχίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται Κανείς δεν αγαπάει εμένα Κανείς δεν με υπολογίζει Κανείς δεν μου σύνδυνει σημασία Όλοι με εκμεταλλεύονται Αυτό το κόμπλεξ Που έχει ο άνθρωπος Αυτή η μειονεξία του Ζητεί μια δικαίωση και προσπαθεί να τη βρει με την απομόνωση και μάλιστα πολλές φορές την επιδεικτική απομόνωση που προκαλεί τον άλλον για να νιώσει ότι του δίνουν σημασία και έχει αξία ο άνθρωπος δεν μιλούμε για αυτή την ψεύτικη την ψευδέστη, ψευδέστηση απομόνωσης αλλά πνευματική απομόνωση είναι αυτή η ανδρία κίνηση που με κάνει να φύγω από τον ψεύτικο εαυτό μου. Να απορρίψω αυτά τα φύλλα που δεν με αφήνουν να έχω σωστή κοινωνία με τον εαυτό μου. Φυγή από τον ψεύτικο εαυτό μου. Φυγή από αυτά που με αποπροσανατολίζουν από τον εαυτό μου. Που ουσιαστικά αυτή η φυγή είναι επιστροφή στον εαυτό μου. Είναι επαναφορά εις τον εαυτό μου. Αυτή η απομόνωση. Φυγή λοιπόν και απομόνωση το ίδιο πράγμα είναι. Φυγή από αυτά τα οποία με, με αποπροσανατολίζουν με διασπούν και μακρινά από αυτόν τον ίδιο τον εαυτό μου. Οι αιμονές που έχουμε οι διάφορες στοχεύσεις που γίνονται ιδέες ζωής αυτή η, η, η, η, η διαρκής διάσπαση της πνευματικής εσωτερικής προσοχής είναι που με απομακρύνουν από τον εαυτό μου. Φυγεί από όλα αυτά λοιπόν και απομόνωση, επιστροφή δηλαδή στον εαυτό μου. Μετά την γύμνωση λοιπόν το επόμενο βήμα είναι αυτό. Να απομονωθώ, να έλθω εις εαυτόν. Και δεν μιλούμε για τοπική απομόνωση, αν και αυτή είναι χρήσιμη και απαραίτητη, γιατί άνθρωπο ο οποίο δεν του αρέσει να μένει μόνο είναι άρρωστο ψυχολογικά. Δεν είναι καλά αυτό ο άνθρωπο. Άνθρωπο που δεν μπορεί να μείνει λίγο μόνο του και δεν αγαπά τη μοναξιά και δεν χαίρεται στη μοναξιά και δεν είναι δημιουργική μοναξιά του είναι ένα άρρωστο άνθρωπο. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό ο άνθρωπο. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα σωθεί να κάνει παρέα με τρακόσου ανθρώπου και καθημερινά βρίσκει και έναν άλλον άνθρωπο. Δεν θα το σώσει το κοινωνικό του χριστιανικό του έργο. Ακόμη και επιμένα να είσαι, αν δεν μπορεί να κάτσει ήσυχο και μόνο, είσαι μια άρρωστη ψυχή που η αρρώστια αυτή πολλέ φορέ παίρνει το ένδυμα το χριστιανικό με τα κοινωνικά έργα μα. Είτε λέγεται κήρυγμα, είτε ομιλίε, είτε εξομολογήσει, είτε εκδρομούλε, είτε βοήθεια σε ανθρώπου. Και αυτά τα κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να δούμε την εξο... ότι είμαι θα εξόριστη και έχουμε προσωπική μας γύμνωση και δεν, έχουμε... δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν είχαμε πρόσωπον Θεού. Πώς είναι τελείω αντιφατικό να μιλούμε ότι κάνουμε πνευματικόν έργων αν δεν έχουμε δει τον Θεό. Τι έργο είναι αυτό. Πώς μπορούμε να δεδοθούμε ότι είναι έργο του Θεού. Και πώς μπορώ να δω τον Θεό όταν δεν μπορώ να έλθω σε αυτόν πως να δω τον Θεό τον, τον, τον εαυτό μου δεν τον βλέπω ή φοβούμαι να δω τον εαυτό μου ή θέλω να υποκριθώ ότι δεν είμαι αυτός εις τον εαυτό μου και αποθώ την πραγματικότητα του εαυτού μου όταν αποθώ την πραγματικότητα του εαυτού μου γιατί με τρομάζει ή διάφορα ψυχολογικά σχήματα για να μπορώ να επιβιώσω γιατί με τρομάζει η πραγματικότητα του εαυτού μου τότε πως μπορώ να δω τον Θεό Πώς, μπορώ να, πώς μπορεί να είμαι δίκιο ο Θεός όταν εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου. Επομένως χρειάζεται η ψυχή να κάνει αυτή την επαναφορά στον εαυτόν της. Να έχει αυτή την τάση φυγή. Τα έφυγε όχι αυτό που είναι αντικοινωνικό, περιθυριακό και είναι κομπλεξικός και δεν μπορεί να μιλήσει με του ανθρώπου και φεύγει, αυτό που το βλέπει και που κλείνει στο δωμάτιο κατευθείαν. Φεύγω από αυτά, από την απάτη του βίου που δεν με αφήνει να μπω στην πορεία τη ζωή μου, στην πορεία τη ψυχή μου και δεν έχω επαφή με τον εαυτό μου. Φεύγω λοιπόν από όλα αυτά για να έλθω σε επαφή με τον εαυτό μου μέσα στην απομόνωση. Απομόνωση λοιπόν είναι αυτές οι δυνα... η απομόνωση δημιουργική γιατί δεν σώζει κάθε απομόνωση είναι αυτή η απομόνωση που με κάνει να συνειδητοποιήσω ότι χρειάζομαι τον Θεών Τι σημαίνει Απομονώνομαι από τούτο από... Δηλαδή απονο... απομονώνομαι όχι ή επαναλαμβάνουμε τόσο τοπικά όσο τροπικά Αν δηλαδή όλα τα δικανίκια μου τα διώξω από τη ζωή μου μπορώ να ζήσω Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να ζήσω. Και καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο ουσιαστικότερο. Χρειάζομαι τον Θεό. Εκεί απομονώνονται. Είναι αυτό το γεγονό, δηλαδή απομονώνονται από αυτό που για μένα είναι θησαυρό. Το βγάζω από τη ζωή μου. Κατά την σκέψη μου, κατά το βίωμά μου, κατά την διάνειά μου. Διώχνω από πάνω μου αυτά τα οποία είναι η ζωή για μένα, η καθημερινή ζωή για μένα. Απομονώνονται από όλα αυτά και μείνω τελείω μόνο εγώ και ο Θεό. Μπορώ να ζήσω έτσι. Εγώ και ο Θεός τίποτε άλλο. Αυτό είναι απομόνωση. Και καταλαβαίνω τότε ότι, δεν, ότι χρειάζομαι τον Θεό. Και χρειάζομαι τον Θεό γιατί όλα αυτά από τα οποία γαντζώθηκα είναι θνητά. Και όλα αυτά τα οποία έχω καθημερινά είναι θνητά και τα χρησιμοποιώ ως θόρυβον. Ως φασαρία για να μην δω ότι είναι θνητά. Και να μην δω ότι και εγώ είμαι θνητός. Και ότι είναι ανάγκη να νικήσω αυτή τη θνητότητά μου. Όταν όμως εκουσίω από με τη διάνοια μου απομπακριθώ από όλα αυτά κατά την εσωτερική κίνηση και διάθεση καταλαβαίνω τότε τι χρειάζομαι με τον Θεό. Ότι αυτός μόνος με καλύπτει. Έτσι λοιπόν έχω αμαρτήσει έχω χωριστεί από τον Θεό αλλά τον ζητώ. Αλλά ζητώ τον Θεό και ο Θεός με αγαπά και με ζητεί και Αυτός. Ζητώ τον Θεό μέσα στη γύμνωσή μου, στην φυγή μου, στην απομόνωσή μου. Μετά λοιπόν την απομόνωση, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να ζήσω μόνος, έχω ανάγκη των Θεών και ζητώ τον Θεό. Και αρχίζει τότε η ζήτηση του Θεού. Λέει κάποιος, γι' αυτό πολλές φορές η προσευχή μα δεν είναι σε σωστή βάση. Ζητούμε πράγματα παράξενα. Με είναι λογικό να ζητούμε παράξηνα, όταν είμαθα κι εμείς δεν είμαθα, σε, δεν είμαθα σε επαφή με τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν ζούμε με αυτά τα φύλλα σηκείς και κρύβουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και ζούμε μια ψεύτικη ζωή, αυτά ζητούμε από τον Θεό και αυτά τα αιτήματα μας είναι άρρωστα. Για να φτάσει ο άνθρωπος να ζητήσει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη να ζητήσει τον Θεό πρέπει να φτάσει σε αυτή την κατάσταση απομόνωσης. Να απομονωθεί ο άνθρωπος κατά αυτόν, άνθρωπο, κατ αυτόν τον τρόπο και να ζητήσει τον Θεό. <coughs> Τότε ξεκινά η διαδικασία της προσευχής και της προσωπικής άσκησης. Τι είναι προσωπική άσκηση είναι η προσπάθειά μου να τραβήξω την προσοχή του Θεού. Είναι η προσπάθειά μου συνεχής μέσα σε αυτήν την εσωτερική πάλι που γίνεται για τις προσευχή να τραβήξω την προσοχή του Θεού. Για να φύγει αυτό το μεσότηχο που δεν με αφήνει να έχω κοινωνία μαζί του. Η πνευματική ζωή, η προσευχή είναι τόσο απλή αλλά και τόσο σύνθετη. Τόσο απλή γιατί είναι εν ένα το αίτημά μας ξεκάθαρο το αίτημά μας αλλά και τόσο πολύπλοκη γιατί περνούμε μια τέτοια διαδικασία που η πολύπλοκοτητα της οφείλεται στο ότι είναι πολύπλοκη η προσωπική μας ζωή και η ζωή της αμαρτίας μας. Αλλά θα πει κάποιος έχει ανάγκη ο Θεός από κάτι τέτοιο να μας προσέξει Και μας προσέχει ούτως ή άλλως ο Θεός. Ο Θεός Θέλει να κάνουμε αυτό που μπορούμε. η άσκησή μα είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε τώρα. Τώρα, όχι μετά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Αυτό ζητεί ο Θεό. Για να τραβήξουμε την προσοχή του. Που αυτό σημαίνει στην ουσία να τραβήξουμε την χάρη του. από αυτό στην ουσία σημαίνει τι. Να διώξουμε τα εμπόδια για την χάρη του που ήδη δίδεται. Ουσιαστικά τραβώ την προσοχή του Θεού, σημαίνει τραβώ τη δική μου προσοχή προς τον Θεό. Αυτή η προσωπική άσκηση, τι σημαίνει, είναι μια επίμονος διαδικασία ευτρεπισμού και προετοιμασίας του εαυτού μου. Η προσωπική άσκηση είναι ο ευπρεπισμός μου, η προετοιμασία μου για να μπω σε μια διαδικασία κοινωνία με τον Θεό. Η άσκησή μου λοιπόν είναι η προετοιμασία μου για να θελήσω, να ζητήσω, να αποθήσω, να αγαπήσω και να δεχθώ τον Θεό. Δεν είναι η άσκηση μια προσπάθεια να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν είναι η άσκηση μια προσπάθεια να ανέβω επίπεδων πνευματικών. Δεν είναι η άσκηση... Μια προσπάθεια να εκλεπτινθούν οι αισθήσεις μου και τα αισθητήριά μου Η άσκησή μου είναι μια προετοιμασία του εαυτού μου Για να θελήσω, να ζητήσω, να ποθήσω, να αγαπήσω και να δεχθώ τον Θεό Τον Θεόν που ίσως ακόμα μου είναι άγνωστος Η άσκηση λοιπόν είναι μια φωνή, είναι μια κραυγή μου, είναι κραυγή μου προς τον Θεόν είναι το κράξιμο της υπάρξεώς μου προς τον Θεό. Που αυτό το κράξιμο σημαίνει σε θέλω να σε δω. Θέλω να έχω σχέση μαζί σου. Δεν θέλω να με συγχωρέσεις. Δεν θέλω να με κάνεις καλύτερο. Θέλω να σε δω. Θέλω να με πάντα μαζί σου. Θέλω να με φωτίσεις. Να ζω μέσα στον παράδεισο, στο δικό σου χώρο. Αυτή είναι, αυτή είναι η κραυγή. Όταν λέμε προσέχουμε, μου συγχώρεσέ με, τι σημαίνει. Δεν θέλω να πω συγχώρεσέ μου, α, νιώθω άσχημα την πρόσβαλα την καημένη, τον αδίκησα τον άλλο και νιώθω άσχημα τον εαυτό μου. Σε παρακαλώ, κάνω μια χαλαρόζω εσωτερικά. Δεν αυτή είναι αυτή η έννοια τη συγχώρεση. Συγχώρεση σημαίνει ότι όλα αυτά που έκαναν είναι η απόδειξη ότι είμαι γυμνό και εξόριστος και είμαι μακριά από εσένα. Δεν σε βλέπω. Συγχώρεσέ με, διώξε αυτά τα εμπόδια, καθάρισε την, την ψυχή μου, τι αισθήσει μου, τα αισθητήριά μου. Την ακοή μου, την όρασή μου, την αντίληψή μου Τις δυνατότητές μου Όχι για να είμαι καθαρός αλλά για να μπορώ να σε βλέπω Και να μπορώ να έχω σχέση μαζί σου Για ποιο λόγο Γιατί η ζωή μου είναι αβίωτη χωρίς εσένα Α είμαι ο καλύτερος χριστιανός, α είμαι ο καλύτερος δεσπότης, ο καλύτερος παπάς Η ζωή μου είναι αβίωτη χωρί εσένα Δεν μου είναι αρκετό να με θαυμάζουν οι άνθρωποι δεν είναι αρκετό να με αναγνωρίζουν οι άνθρωποι Θέλω να σε αναγνωρίσω, να σε δω, να σε αναγνωρίσω Αυτή είναι η προπτική της προσωπικής ασκήσεως Αυτό σημαίνει ζήτηση Θεού Αυτή είναι η προπτική της πορείας της ψυχής μας Όταν αυτό δεν υπάρχει Υπάρχει μια βαθιά υπαρξιακή ενοχή μέσα μας όταν αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει μια βαθιά πνευματική έλλειψη και κενό μέσα μα. Που αυτό το κενό μεγαλώνει όλο και περισσότερο όσο πιο χριστιανοί είμαστε και πιο άγιοι και πιο παπάδε είμαστε. Και δεν σε μεγαλύτερη αντίφαση με αυτό που δείχνουμε εξωτερικά και αυτό που συμβαίνει μέσα μα. Και αν το καλύψουμε με αυτό, γινόμαστε ίσως περισσότερο δραστήριοι για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τέτοιοι. Αλλά δεν είναι τέτοιε οι αποδείξει. Ότι δεν είμαστε τέτοιοι. Η απόδειξη είναι μέσα μα. Αν έχει καταργηθεί το μεσότυχο του φραγμού που δεν μας αφήνει να έχουμε αυτή την αντίληψη του Θεού να αναγνωρίσουμε τον Θεό Έτσι λοιπόν λέω στον Θεό Σου δίνω την άσκησή μου Σου δίνω τον πόνο μου Σου δίνω την αμαρτία μου Σου δίνω την αποτυχία μου Σου δίνω τη γύμνοσή μου Σου δίνω το χάλι μου και ζητώ το δικό σου έλεος Γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο δεν έχω τίποτα να δείξω. μόνο έχω αυτό το χάλι μου και αυτό το πόθο μου να σε δω. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς, η ζωή μου δεν έχει χαρά να αλλιώ. Και αν έχει χαρά, είναι χαρά θνητή. Θέλει η χαρά μου να ξεπεράσει το θάνατο για να είναι πραγματική χαρά. Και αυτό με τρομάζει ο θάνατος. Και Κι έτσι λοιπόν ο θεό μου δίνει, τι μου δίνει, ότι μπορώ να δεχθώ και να χωρέσω καθώς η δύναντο, όπως έδωσε στους μαθητές στο η μεταμόρφωση, κατά την χωρητική ικανότητα και δεκτική ικανότητα του ανθρώπου δίνει ο Θεός. Και η δεκτική του ικανότητα καλλιεργείται μέσα στην προσωπική άσκηση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος του ανθρώπου σε αυτή την ζήτηση, τόσο μεγαλύτερη χωρητικότητα πνευματική υπάρχει και μεγαλύτερη έλαμψη. Χάρην και φωτισμόν Θεού παίρνει ο άνθρωπος Αυτό ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει Ότι ένας αμαρτωλός Αν η αμαρτία του τον καταρακώνει Του γίνεται βαθύτα των πόνων Μπορεί να είναι πιο δεκτικός εις χάρη του Από ένα χριστιανο που δεν είναι τόσο αμαρτωλός Αλλά δεν είναι καλά με τη ζούλα του μια θε ευχαριστημένο. Έκανε και αρκετά παιδάκια, πάει και στο κατοικείο τα παιδάκια του, είναι τη εκκλησία, τα έχει και τον παπά κλπ. Κάνε και ένα σπίτι, τα φτιάξει, έκανε και ένα εξωικό, και δύο αυτοκίνητα, πήρε και ένα για του πολιτέχνου στο μεγάλο και μια χαριζούλα του. Κάνει και υπαχώρηση στο πνευματικό του. Αλλήμον, αν έχει κάποια πορεία, μέσα να τον πάρει τηλέφωνο του ρίξει δύο πορεία. Να νιώθει γη του Χριστού. Μα όλα αυτά σου καταργούν τον πόνο. Άρα σου καταργούν η τη γνωστική ικανότητα. Άρα χρηστεύει τον Θεό εντελει, στο Πού είναι η πνευματική ζωή επομένως. Γι' αυτόν τον λόγο ένας αποτυχημένος άνθρωπος είναι πιο κοντά στον Θεό. Ένα ρεμάλι έχει περισσότερες πιθανότητα να είναι κοντά στον Θεό από έναν καλό χριστιανό. Ο Θεός λοιπόν μου δίνει αυτό που ειναι η πνευματικη ζωη επομενως γι αυτον τον λογο ενας αποτυχημενος ανθρωπος ειναι πιο κοντα στον θεο ενα ρεμαλι εχει περισσοτερε πιθανοτητε να δεχθώ. Μου δίνει λοιπόν ένα φωτισμό, μία έλαμψη Επικοινωνώ με τον Θεό Τι είναι έλαμψη να, Βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, μιλούμε μαζί του Και μετά από κάποια επικοινωνία ξαφνικά Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και λέμε, Α, σε γνώρισα τώρα Γίνεται ένα άνοιγμα εσωτερικό Αυτό το άπουκα, να, τώρα κατάλαβα Τώρα ζω Αυτή η εσωτερική έλαμψη Είναι η χάρη στο Θεό, αυτός ο φωτισμός Μέσα από το οποίο γνώση Γνώση που είναι κάτι σαν γνώση του νόης αλλά δεν είναι γνώση του νόης. Γνώση που είναι κάτι σαν συνέστημα της καρδιάς, που δεν είναι συνέστημα της καρδιάς, είναι κάτι διαφορετικό. Ένα εσωτερικό άνοιγμα. Όπως λέει στη γραφή όταν ο Κύριος περπατούσε στην πορεία προς ὑμις με τους μαθητές και συζητούσαν, αλλά δεν καταλάβαιναν και όταν κάθισαν εντυκλάσει του άρτου λέει όταν ο Κύριος του πρόσφερε το ευχαριστηριακό δώρο, το σώμα και το αίμα του, δινύχθησαν οι οφθαλμοί, του συνιένε. Ανοίχθηκαν τα μάτια τους να καταλαβαίνουν. Αυτό το άνοιγμα, του σινιένε δεν είναι μια υπόθεση διανοητική. Όσο και να ερμηνεύεις τον άλλο, δεν κατανοείται δια του νοός, στο βάθος που έχει αυτή η αλήθεια. Όσο δέστητο και νούμερο άνθρωπο, και όσο καλαψιάρη και συγκινείται με τη βυζαντινή μου και με τα λιβάνια τη Αγρυπνία, δεν καταλαβαίνει αν δεν γίνει αυτό το εσωτερικό άνοιγμα. Δεν σημαίνει ότι συγκινήθηκα και δάκρυσα κατάλαβα τον Θεό. Αυτό είναι δάκρυα ψυχολογικά. Αυτό το εσωτερικό άνοιγμα, αυτή που μπορεί να είναι μια στιγμή σε όλη μα τη ζωή, αλλά αυτό να μα κρατάει. Να είναι ο λόγο τη ύπαρξή μα αυτό. Να είναι το μήνυμα του Θεού σε εμά. Μέσα από το οποίο μπορούμε στη στηριζόμαστε και ζούμε. Λοιπόν αυτή είναι η έλαμψη της χάρη Χάριτος που έρχεται μέσα από αυτή την προσευχή, τη ζήτηση του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κουτσομπόλης. Τι δεν μα απαντάει στην προσοχή. Θέλω να πω σε αυτή τη σχολή. Αρχίζουμε να κουπούμε. Τι να κάνω. Θέλω αυτή τη γίνεται, Αρχίζουμε να κουκουβάμε. Λοιπόν, αυτή η καλή ή η άλλη. Αυτό τον άντρα να τον άλλον. Έχουν κάποιε απορίε. Τώρα θα πεθάνει ή δεν θα πεθάνω. Αυτό δεν είναι κουκσούμπο. να μα απαντήσει αυτά. Έχει αρχοντιάν ο Θεό. Και το λόγο ότι τον προσέχει. Δεν το θα Οπότε όταν λέμε έλαμψη του Θεού είναι οι πιο ιερέ στιγμέ τις επικοινωνία μας με τον Θεό που όταν ο Θεός θελήσει μέσα από αυτήν την ζήτηση να το απαντάει στην ψυχή ανοίγονται οι εσωτερικοί ορίζοντες του ανθρώπου και λέει Α, τώρα το κατάλαβα και μάλιστα δυσκολεύεται να τερμηνεύσει τους άλλους ανθρώπους δυσκολεύεται να, να το κοινωνήσει γνωσιολογικά με τους άλλους ανθρώπους γιατί οι λέξει έχουν διαφορετικό βιωματικό περιεχόμενο για τον κάθε άνθρωπο. Ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπο. Ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπο έχει διαφορετικών γνωστικών περιεχόμενων οι λέξει και τα πνευματικά νοήματα. Άρα δυσκολεύεται να μεταφέρει στον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλέ φορέ είναι άσκοπο τον αρχίζουμε διανοητικά και ορθολογικά να αποδείξουμε στον άλλο τι αλήθειε τη Ευαγγελική Εκκλησία. Είναι άσκουπο. Δεν είναι η υπόθεση αυτή, τόσο, τόσο, δεν είναι τόσο σαρκική υπόθεση. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Και πολλές φορές είναι πιο χρήσιμο να αφηθεί ο άνθρωπος στην αφισβήτησή του, που είναι ένας πόνος η αφισβήτηση. Να αφηθεί στο κενό του, που είναι ένας πόνος στο κενό του, που είναι ένας πόνος στο κενό του ανθρώπου ούτε ο άνθρωπος να επιλέξει αν θα δεχθεί τη γύμνωσή του και την κρατήσει για τον εαυτό του και θα την κρύψει με φύλα της δικής ή την αναφέρει στον άγνωστον ή αμφισβητούμενον θεόν και αν έχει το τόλμημα να το αναφέρει στον αμφισβητούμενο θεόν στον άγνωστον θεόν και δύο θεό θεός φιλότιμο και επιμείνει ο άνθρωπος αυτή την ζήτηση του φωτό και τη αληθείας θα έχει ο άνθρωπος αυτή την προσωπική σχέση στην κοινωνία με τον Θεό που θα δεχθεί τις ελάμψεις που θα δώσει ο Θεός και είναι μες στον άνθρωπο και εδώ θα γίνει πιστός, θα γίνει θεοδίδακτος ο άνθρωπος δεν χρειάζεται τόσο πολύ τα δικά μας κηρύγματα ο άνθρωπο. από μας χρειάζεται μια πρόκληση που είναι πρόσκληση που λέγεται αυτή όχι μόνο με τα λόγια αλλά με τη ζωή μας και την αίσθηση και το ήθος του μεταδίδομεν όταν κινούμεθα και όταν ζούμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να μπει σε μια διαδικασία του να γίνει πιστός. Έτσι λοιπόν οι ελάμψεις είναι ένας τρόπος να αρχίζει να καταρρύπτεται το μεσότυχων του φραγμού να μειώνεται η απόσταση και να υπάρχουν αυτά τα πλησιάσματα του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό αναγνωρίζει τότε ο άνθρωπος την παρουσία του Θεού και αρχίζει να έχει κοινωνία με τον Θεό στη συνέχεια βεβαίως έχουμε μια άλλη διαδικασία πορεία της ψυχής ας μείνουμε μέχρι εδώ φτάνει λοιπόν ο άνθρωπος σε μια κοινωνία με τον Θεό αλλά σίγουρα γεννήθηκε στον άνθρωπο τώρα με όλα αυτά που είπαμε η ιδέα ότι αυτά είναι αφηρημένα πράγματα μακρινά από μας που για μας δεν μας λένε τίποτα γιατί δεν έχουν να κάνουμε την πραγματικότητά μας. Είναι τεράστιο λάθος αυτό. Για ποιον λόγο. Γιατί όταν αναγνωρίζω τον Θεό δεν τον αναγνωρίζει ένα μέρο του εαυτού μου. Όταν Στρέφει ο Θεό την προσοχή του σε μένα. Δεν τη στρέφει σε ένα κομμάτι του στον όλο μου, άνο, στον όλον άνθρωπο, σε όλο μου τον εαυτό. Και όλο μου ο εαυτό κινείται προ Θεό. Σε αυτό σημαίνει συμμετέχει η καθημερινότητά μου. Συμμετέχουν και τα προβλήματά μου. Συμμετέχουν και οι έννοιε μου. Συμμετέχουν και οι αγωνίε μου. Συμμετέχουν και οι στόχοι μου. Και μάλιστα αυτή η στόχη, αυτές οι στόχοι, αυτέ οι έννοιε, αυτέ οι αγωνίε βρίσκουν την πρότασή του. Την λύση τους με την έννοια ότι μαθαίνω πλέον να ζω και να δουλεύω μαθαίνω σωστά και να διασκεδάζω μαθαίνω σωστά και να αχουσχετίζω με τους ανθρώπους μαθαίνω σωστά και να τσακώνομαι με τους ανθρώπους μαθαίνω σωστά. Έτσι λοιπόν αυτή η έλαμψη του Θεού δεν έχει να κάνει με ένα πνευματικό κομμάτι συμπαρξιώς μου. Έχει να κάνει με τον όλων άνθρωπο που αφυπνίζεται όλο ο άνθρωπο και αποκτά ένα διαφορετικό ήθο όλο ο άνθρωπο, αποκτά μια διαφορετική ναγωγή όλο ο άνθρωπο και είναι ειρηνικό ο άνθρωπο. Είναι αναπαυμένο ο άνθρωπο και αυτή η ειρήνη και η αναπαυσή του βγαίνει σε όλε τι εκφάνσει ενέργεια τη ζωή του. Και η φιλανθρωπία του είναι φιλανθρωπία θεού, και η προσφορά του είναι η προσφορά του θεού, και η δουλειά του είναι δουλειά του θεού. Και η αγάπη του και η ρωτά του είναι δουλειά, είναι αγάπη και η Θεού. Θέλει, είπα, ότι υπάρχει η παρουσία του που διερμηνεύεται στην κάθε στιγμή με έναν πρακτικό τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος πώς είναι αυτός ο πρακτικός τρόπος και ποια είναι αυτή η πράξη μέσα από αυτήν την γνώση και έλαμψη που του δώσε ο Θεός. Δηλαδή ο Θεό μεταφέρει σε ένα ήθος, μια κατάσταση που όταν μου συμβεί κάτι ξέρω πώς να πρακτικά. Δηλαδή αυτή η εσωτερική κατάσταση είναι που παιδαγωγεί το νου μου, το λογισμό μου, τα συναισθήματά μου ώστε να εκφραστούν με έναν τέτοιο τρόπο που είναι εσωτερικό. Άρα μην πει κανείς ότι αυτό αφορά την πνευματική ζωή, αφορά την καθημερινότητά μας Είναι πλέον θεοδίδακτος ο άνθρωπος Ξέρει στα γεγονότα τη ζωή του πώ να το αποθετηθεί. Και δεν, είναι, δεν έχει έναν υποβολέα που τελικά είναι αυτό, κάνει το άλλο, κάνει το παράλλο. Δεν είναι ένας πρέπει να δείτε πάντα να του λύνει τα προβλήματα. Αλλά είναι ένα ήθο και μια αγωγή, επαναλαμβάνομαι, που τον διδάσκει πώς να κινηθεί. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. <συμπίδι> Ε και αυτοί το ερέθισμα και το ο Αυτό το ερέθισμα βρίσκεται στην ίδια την ψυχή. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αυτή η πρώτη κίνηση που είπαμε ότι ο άνθρωπος θέλει να ζήσει κάτι διαφορετικό. Να βρει τον τόπο τη ψυχή. Αυτό υπάρχει μέσα στην ψυχή. Το ερώτημα είναι μέσα στην ψυχή μας την ίδια. Θα το πόθο που υπάρχει το Ο οποίο μπορεί να το τι κάποιε στιγμέ, θα ρέξει το πρωί να μα πει στον πρωί να στην ανάγκη της αυτή της χαράς. Και ξαφνικά να το πρωί, σε έναν να κάνει τίποτα. Και με το να στα μέσα της το όνομα <σας? Τι> κύριε Ανθή, λέτε ότι κάποτε έχουμε τον πόθο και εκεί που τον έχουμε και τη μαζό μας, πάμε σε εκκλήση μας κάνει είναι η και η ραθυμία. Βεβαίω <Τι> Βεβαίως καταρχή θα μπορούσα να πούμε ότι η ραθυμία και η ακιδεία μέσα στη μεταπτωτική μας φύση είναι γεγονός σύνηθες και δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι αδυναμία όμως πρέπει, που πρέπει να αντιστρατευτούμε. Και να αντιπαλεύσουμε, αλλά πέρα από αυτό όμω πρέπει να επισημάνουμε και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να δούμε τίποτα ασύνδετο με την υπόλοιπη ζωή μα. Για να φτάσω το πρωί, να μην έχω ρίξει να πάω στην εκκλησία, σημαίνει πολλά πράγματα. Το πρώτο πράγμα σημαίνει ότι είμαι κουρασμένο όλη τη βδομάδα. Και είμαι κουρασμένο όχι μόνο σωματικά, και ψυχικά και πνευματικά. Και η κόπωση αυτή δεν δημιουργήθηκε γιατί δούλευα 8 ώρ, 12 ώρε ή είχα γονείε. Είναι γιατί δεν είχα στιγμέ. Απομόνωσης. Δεν είχα στιγμές προσωπικές με τον εαυτό μου. Δεν είχα επαφή με τον εαυτό μου για να δω τι συμβαίνει μέσα μου, τι ελήψεις υπάρχουν, τι ομορφιά υπάρχει μέσα μου, τι ανάγκες εσωτερικές υπάρχουν για να στραφώ προς τον Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παιδαγωγηθεί, έχει παιδαγωγήσει τον εαυτό του στην δυνατότητα να έχει επαφή με τον εαυτό του και να απομονώνεται, να έχει τάσεις δημιουργική φυγή και δουλεύει μέσα του και έχει προσοχή μέσα του, ασφαλώς έχει άλλη διάθεση να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα. Αν όμως όλη μας η εβδομάδα περνάει στο ανεπίγνωστο, στο χαβαλέ, στο έτσι πέρασε, έφυγε. Το βράδυ ξυνεχτίζαμε με τηλεόραση. Το βράδυ βήκαμε βόλτα γιατί δεν μπορώ μόνος μου όλη εβδομάδα να διασκεδάσω. Τα είπια με χαλαρώσουμε, πώς το σηκώθω. να σα το πω διαφορετικά ένα παλικάρι, ένα παλικάρι μια νέα κοπέλα η οποία καλλιεργεί την ερωτική, την ερωτική της φύσης με τους λογισμούς πως θα βρει σύντροφο τέρι ή άντρα ή τη γυναίκα δεν θα τους πιάσει η ραθήμη όταν θέλουν να βρουν κάποιες θα και θα χτυριστούν και θα περιποιηθούν αν όμουν στο χαβαλέ είναι τελείως αδιάφοροι θα πάει σαλέτσος ο άλλος ή άλλοι να σε τον σύντροφο Α, δεν τον νοιάζει καθόλου και θα βαγείτε να πω αυτό θα πω να το πάλι για αυτή <laughs> αν όμως έχει καλλιεργήσει μέσα την προοπτική της ερωτικής συνάφειας της ερωτικής σχέσης και είναι σημαντικό γι' αυτό και το τακτοποιεί με διαφόρους τρόπους μέσα του άνθρωπος τότε έχει άλλη διάθεση άλλη νόρεξη να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση άρα έχει να κάνει επομένω, όχι να απομονώσουμε αυτή τη στιγμή αλλά να τη συνδέσουμε την υπόλοιπη ζωή μα. πόσο προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για αυτήν την προοπτική. Αυτός είναι ο αγάπης μας αγγείος, ό, και από την άλλη μεγάλη είναι ο άγιος. Αυτός είναι ο άγιος. Ο Άγιος δεν είναι ο τέλειος. Ο Άγιος είναι αυτός που τίνει προς τον Θεό Ο Άγιος είναι αυτός που ενώνεται ασφαλώς με τον Θεό Αλλά η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση που τελειώνει Είναι ακόρεστος ο πόθος για τον Θεό Όσο προχωρεί ο άνθρωπος, το περισσότερο θέλει και τον εαυτό του σε σχέση με το προηγούμενο κατάστοσθηρεία εξόριστο. Το ρίχνω το Θεός. Όταν όπου ζει, να ψάξω για το Θεό; Όταν και όταν ακόμα και τα νέα μαζί θεωρεί ότι είναι εξόριστο. Γιατί δεν μας εντοπίζει; Δεν θεωρεί ότι είναι εξόριστος με την έννοια ότι δεν έχει σχέση με τον Θεό. Αλλά καταρχό την ν ενθυμούμενος των παλιών του εαυτών αφενός τον παλιό του εαυτό της αμαρτίας δεύτερον θεωρεί ότι είναι με την έννοια ότι θέλει μεγαλύτερη προσέγγιση και μεγαλύτερη ένωση με τον Θεό να αυτή την έννοια αλλά ταυτόχρονα νιώθηκε εξόριος με την έννοια του πόσο αμαρτωλός πόσο άσχημος είναι, πόσο σκοτεινός είναι μπροστά στην αγιότητα, στο φως και στην ομορφιά του Θεού. Νομίζω ότι δεν θέλετε τώρα να ψηθεί κάτι. Κανείς άλλος, εσείς πέστε μου. Ε, τον άνθρωπο, η ανάπτυξη να έχει την άνθρωπο Το να φτάσει στη θέληση η ψυχή η ίδια ψυχή, η θέλει ή δεν θέλει είναι απόφασή της είναι απόφαση της ψυχής η πρώτη κύριση είναι να αποφασίζει η ψυχή ότι θέλει να ζήσει κάτι διαφορετικό δηλαδή όταν δεν το κάνει σημαίνει δεν θέλει δεν θέλει κάποιος που είναι σαν πιο ότι είναι εξοριστο αλλά δεν έχει καμία σχέση με την κρυσσία και σε κάποιον να, φυτέψεις, να, τον να με αυτό. Δεν μπορείς να τίποτα. Άσως στην εξωρία του και θα του δείξει το δρόμο. Μόνο πες του να μπει στα μυστήρια της Εκκλησίας και να κάνει υπομονή. Βλέπω... Όταν πονέσει μόνος το άνθρωπος θέλει κάπου να αναφερθεί πού θα αναφερθεί <συγλώνα> Και με την προσευχή μπορεί Αλλά <συγλώνα> Δεν πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος πρώτα η ίδια η κατάστασή του του γίνα Δεν πρέπει να πονέσει και επιβάλλει στον εαυτό τη τον πόνο. Η ίδια η κατάσταση εξορίστη γίνα Δεν είμαι θα μαζοχιστές. Η ίδια η κατάσταση του χωρισμού, η ίδια η κατάσταση του κενού σου γίνα Δεν είναι επιθυμία της Εκκλησίας του Χριστού ο πόνο. Είναι σύμπτωμα του χωρισμού Είναι σύμπτωμα του χωρισμού μα. Τι εννοείται το προστατεύει. ότι η θα όταν από Η καθοδήγηση δεν σου λύνει το πρόβλημα σε βάζει σε μια διαδικασία να αρχίσει αντιμέτωπος με το πρόβλημα και να ανάβη την ευθύνη σου η καθοδήγηση που θα σου υποδείξω ο πνευματικός εκτός αν υπάρχει λάθος τοποθέτηση η καθοδήγηση για αυτή την έννοια όχι να σου λύσει το πρόβλημα όχι να σου καταργήσει τον πό... το πόνο να σε βάλει σε μια διαδικασία προσωπικής ευθύνης στη σχέση αυτής της πορείας σου και διαδρομής σου Ήδη ένα χέρι τι νόμιζο κάπου το είδα ναι. πεςτε μου τα και, και τα τα ε, αυτός πρέπει να προκαλέσει. τότε έχεις παιδιά, είναι ευλογία. Το έχεις, έχεις αυτοκίνητα, ευλογία. Το έχεις πει, είναι ευλογία. προ το μην το Απλώς το λέμε όταν καθηλωθεί ο άνθρωπος σε αυτά. Ούτε θα τα αποδιώξει, θα τα, θα τα αρνηθεί αν τα έχει προ Θεού. Θα ευχαρίσεις τον Θεό. Αλλά αυτά δεν θα, του, δεν θα γίνουν από προσανατολισμός της αναζήτηση του Θεού και αυτή τη προσωπικής πάλης με τον Θεό απλώς το είπαμε σχήμα λόγου ότι πολλές φορές η έννοια ενό καλού ανθρώπου ή καλού χριστιανού ε, γίνει, κάνει, ε, μας δημιουργεί έναν προσωπικό αποπροσανατολισμό και δεν παίρνουμε σε αυτή τη δικασία που οφείλουμε στον εαυτό μας ε, ο άδρος κάποιος που καταλαβαίνει ότι είναι πολύ αδιαγραμός ε, ενώ έχει τη ιδιότητα της ζωής, αυτό που μεταλαμβαίνει ότι θα πεθάνει και η ώρα θα τελειώσει και αισθάνεται πολύ αδύνατο. Μήπως τότε στρέφεται στον Θεό σε κάτι άλλο δυνατό και αιώνιο που του χαρακτηρίζει, όπω λέγεται, ε, για τον ίδιο ακριβώ λόγο που κάποιος άνθρωπος ο μαντόδοξος στρέφεται στη δύναμή του. Δηλαδή, ψάχνοντας πάρει τη δύναμη, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του, θα έρθει σε κάτι έξω από τον εαυτό Θεό. Και ενώνοντα τον, ενώ, τον εαυτό του τον Θεό Αποκτάει Τη γίνη που πάτε τη μουσική. Σίγουρα Και σε δύο περιπτώσεις Είτε ζητάς τη δύναμη Είτε ζητά τη δύναμη του ανθρώπου, Πατάει στον εαυτό του ή στον Θεό Έχει την ίδια αφετηρία και, τον ίδιο, και την ίδια αιτία Αυτό που είπατε Ο θάνατος ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι ε, ναι, ο, καθέ, ο ένας προσπαθεί να βρει τη δυνατότητα Να σταθεί στα πόδια του Στον εαυτό του και άλλο στον Θεό και ο άνθρωπος εκεί βρίσκει τη δύναμη στον Θεό πραγματικά αλλά είναι δύναμη που δεν κατέκτησε που δεν κατόρθωσε, του δωρίστηκε γι' αυτό έχει ταπείνωση γι' αυτό έχει δυνατότητα και ο ίδιος να αγαπά, να δίδει γιατί του δώσανε κι αυτού Καταλάβεις τέλειο Και στι δύο περιπτώσεις είναι κοινή η αφορμή η κοινή αιτία Σαφώς έτσι είναι Σε μια περίπτωση ο άνθρωπος διεκδικεί Μία δύναμη με τον εαυτό Ξέρω είναι μια πραγματικά τα Το να ψάχνεις τη δύναμη σου μέσω Θεού Ή πραγματικά είναι η ίδια Περφάνεια και η δημοσία Γιατί το λες δεν το καταλαβαίνω αυτό Όταν ζητάς βοήθεια από τον άλλο Ενωμένος Ο σαν οπηγηματός Ή ας πούμε <χει> με ξεφύγει από το, το θάνατο Δηλαδή από την αθανασία Μέσα από το Θεό Μήπως είναι το ίδιο με το Με έναν πιο δυνατό άνθρωπο Ας πούμε Ο οποίο προσπαθεί να την αρχίσει Είπαμε ότι δεν ζητεί Τον Θεόν Για να είναι δυνατός Ζητάει τον Θεό για τον Θεό Ζη... Ζητάει τον Θεό γιατί είναι το πρόσωπο Το ζητούμε το δεν είναι η δύναμη η δύναμη είναι απόρρια της σχέσης. <σχειάζει μια ολυκλική>. Μπορεί, <σχειάζει> για να, για να Μπορεί να ζητή, όχι για να ζητεί το αιώνιο, για να ζήσει τον Θεό το ψάχνει. <σχειάζει> να εξηγήσουμε. Εάν είναι προοπτική του ανθρώπου να βρει την δύναμη, πάλι είναι λάθος. Όπως για να βρει την αρετή του είναι λάθος. Η προοπτική να βρει τον Θεό. Η προοπτική είναι να βρει τον Θεό που ο ίδιο ο Θεό είναι ζωή, ο ίδιο ο Θεό είναι ανάσταση, ο ίδιο ο Θεό είναι η κατάργηση του θανάτου. Εάν θεωρηθεί ότι ζητώντα τον Θεό ζητεί την ικανοποίηση ενό αιτήματό του, και αν αυτό θεωρείται μοτοδοξία, είναι μοτοδοξία. Αλλά αυτό είναι ότι ζητούμε την θεραπεία μα, ζητούμε την τροφή. Μαζοχιστέ είμαστε. Τη ζωή ψάχνουμε. Την ανάσταση ψάχνουμε, Τον χρυσό ψάχνουμε. Αυτή είναι ότι θα μπει για ένα οδηγισμό. Να ψάχνουμε αυτό συνοδού και το πόνο διαρκώ. Μα μπαίνουμε στη διαδικασία του που για να ανηγηθεί ο πόνο. Μπαίνουμε στη διαδικασία τη λήψη για να καταργηθεί στη λήψη. Μπαίνουμε στη διαδικασία του προσωπικού θανάτου για να καταργηθεί ο θάνατο στο πρόσωπο του Χριστού Άρα, με αυτή την είναι ασφαλώς να ψάχνουν το καλό μα. Θα ψάχνουμε το καλό μα. Εφόν θεωρηθεί ο γοσμό είναι ο Μα η φιλαυτή γιατί είναι η φιλαυτία που θερεί τη ουσία είναι ο κακός εγωισμός για τον νέα είναι ο κακός εγωισμός ο υγιής εγωισμός του να θέλω να βρω την ηθεραπεία μου την ηλίτρωση μου, τη χρά μου είναι νόμιμο είναι ο εγωισμός, ο καλός εγωισμός το καταλάβατε είναι ο καλός εγωισμός αυτό το να ζητώ τον Θεό έτσι λοιπόν ζητώ, δεν, δεν ζητώ κάτι για να είμαι δυνατός εκτός Θεού παρά των Θεών και ε, ε, ξέχωρα από τον Χριστό ζητώ όλη αυτή η δικασία για να βρω την ζωή που είναι ο Χριστός και να βρω και έρχεται εκ των πραγμάτων η δύναμη και η ανάσταση δια του Χριστού γιατί αυτό είναι η ζωή είναι η αυτοζωή, είναι το αυτοφως μα αυτή λοιπόν την έννοια ασφαλώς θα μιλούμε για έναν εγωισμό υγιή εγωισμό <συσχελίδι> κανείς άλλος <συσχελίδι> ναι ναι <πες. συσχελίδι> α <ποιος> ήταν <συσχελίδι> Πέρασε η ώρα όμως Πέρασε η ώρα και κάποιοι είναι κουρασμένοι Πεςτε Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διευχόντων ευχών Πατέρων ημών, Κύριε Ισοχριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.